Με άλλα λόγια ο, ο, ο Ιανουάριο δεν είναι απειλιο. Συμπολίτε μου ο Μάιο δεν είναι Μάρτιο. Πό! Γιατί γίνει, τι είναι αυτό. Διότι ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Ωραία που είναι η Λιβάδια, χωρίς καμιά αιτία. Ο, ο Ιανουάριος δεν είναι Απρίλιο, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Λοιπόν, <Παϊσίως> τι είναι αυτό. Δεν ξέρω. Θα είναι σαν Μάρτιος, αλλά μοιάζει με Αύγουστο. Κάτι έχει πάθει με τους μήνες και μας λέει ποιος δεν είναι τι. Τι, εδώ ταιριάζουν για κουμάτος Σε την ίδια κουμάτο σα ενημερώνουν ότι έρχεται το, το Μάρτιο. Μπορεί. Λογικής είναι. Το, το ένα το είπε χτε, στη συνέντευξη Ζαχαρέα, ότι ο Ιανουάριο δεν είναι Απρίλιο. Ή το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Τα ακούσαμε τώρα, αλλά. Τι ενημέρωσε. Τα άλλα δύο τι τα, τα είχε πει, ε, πει πέρυσι. Τι, τι, ποια είναι αυτή η ανάγκη που τονωθεί να μα λέει ότι ο ένα μήνα δεν είναι ο άλλο. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί αυτό. Το ρώτησε κάποιο. Συγγνώμη, κύριε Μητσουτάκη, το ασχοληθεί. Τι μήνα είναι. Όχι, έχει σχέση ο Μάρτιο με τον Απρίλιο. Ζωδιακά. Όχι, ζωδιακά. Α, είναι άλλο. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στα ζώδια, λε να αναφέρεται. Δεν ξέρω τώρα τι. Γιατί επειδή είναι πρωθυπουργό, λε, μάλλον κάτι σοβαρό θα λέει. Ναι. ναι. ναι. Ε, αυτό κύριος λε. Η πρώτη σου τον. Η δεύτερη μόλι τραγουδού λε, όχι, δεν, είναι για ζώδια. Η ζαχαρέα ξεύλου είναι αρκετά ή τον άφησε λίγο έτσι ξεύgal. Τον στρίμωξη Ζαχαρέα. Καλέ, σίγουρα. Το θέμα του φουρτιώτη έκανε. Και καμία ερώτηση. Α, τι είπε, α πούμε, Γιατί κόψατε την επιχορήγηση του Φουρδιώτη για, το για το τίποτα. Δεν υπήρχε το α, θέμα. Δεν έγινε το θέμα. σαν το η αντιμετώπιση. Όχι, όχι, όχι. Α, για το τίποτα. Για το όχι. τίποτα, όχι. Του Καλά, κόψατε του μπάτσου για το τίποτα. Κάνει συνέντευξη στον Πρωθυπουργό. Και τυχαίνει. Τη μέρα που θα κάνει τη συνέντευξη υπάρχουν πέντε θέματα. Τρέχουν. Καλό, κακό, fake σε fake. Οφείλει να τα θέσει. Το συγκεκριμένο δεν ετέθηκαν. Δεν είναι και ο fake. Το συγκεκριμένο γιατί το πρωί τη ίδια μέρα είχε βγει ο Υπουργό του. Και είχε, πει, είχε έρθει, γύρω στα 200.000 έχει φάει μέχρι στιγμή, και θα δούμε. Μην είχε απειλήσει και θα δούμε. Αύριο έχει η απάντηση του Χρυσοκοϊδη στη Βουλή για αυτό το θέμα. Θέλω να πω: Τρέχει το θέμα. Ο εισαγγελέα κάνει διάφορα. Δεν, η δημοσιογράφος δεν τα ρώτησε. Κάποια ερώτηση και όλα. Δεν είναι άσχημη, βέβαια. Να σου πω: Επειδή σήμερα το του Ορθού του Κυριάκου θα έχω και όρεξη, μπορεί να είναι μέρα πουνο κεφάλου, κάτι. Ότι είχα όρεξη τώρα τον κάθε τέτοιο Η Τετάρτη δεν είναι Πέμπτη, λοιπόν. Η Τετάρτη ναι. δεν είναι Πέμπτη. Αφού ο Μάρτιο δεν είναι ας Αύγουστος. Αυτό όχι, είναι Πέμπτη, που έχουμε όρεξη, που είναι μικρή Παρασκευούλα. Γεια <laughs> Έχουν μείνει άλλοι έξι μήνες για να κάνει το συσχετισμό ο Κυριακό Μητσοτάτη. Όχι, έχει ναι. κάνει Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο και Αύγουστο. Ναι. Τι άλλοι έξι. Άλλοι έχουν μείνει. Και, προ... και Πέρα στο Στο Ρώσικο. στο Ρώσικο δεν τα έχουμε τρει. Mm, Ένα μήνα έχει. Ωραία. <laughs> okay. Το μία τη Επανάσταση. Τον ρώτησε όμω για τα. Ο Πούτιν τα δει, Τι, α, τι ε, απ' όλα. Για τι <laughs> Ποια <απ'> όλα. <σφίλοι> <σφίλοι> θα είναι πρωθυπουργό με να ψοφίσει. <σφίλοι> ναι, εντάξει, Ά, υπέροξε, <σφίλοι> όλα, και αυτό. Ναι, Δημοκρατικά δεν δε, δε, δε, δε, δε λέω. Κύριοι. Δημοκρατία δεν θέλω να. Δεν κατάλαβα. Εδώ έχουμε τρει οικογένειες στην Ελλάδα. Εκεί Ας έχουν αυτό. μία μόνο. Τι θε τώρα. Clear, ξεκάθαρο, δεν και όταν να για βομάστε. μια 7 αιτία που δεν ήταν, είχε αφήσει το πόδι τον Μετβε, Μετβέντεφ. Ήτανε, δεν, τον δεν, άλλον. δεν ήταν. εκεί. ήταν, ήταν. πρωθυπουργό και πάει ήταν, παρακάτω, ήταν. Για, για να μην δεν είσαι το κοντέρ να ξανανεύει. Τι θες τώρα με τις δημοκρατίες και αυτά οι λαοί. Πρέπει Καλά, να τα ξανανοίξει. Καλά, δεν έχουν πάει και παραπέρα. Με τι δημοκρατίε τα βλέπουμε. Στους σοσιαλισμού δεν σα αρέσαν αυτά. Τα λέγατε ολοκληρωτικά, ενώ τώρα. Σε αυτή τη χώρα είναι τρει οικογένειε. Τίποτα. Οι δημοκρατίε είναι για πρόφαση μόνο. Α, ναι. Για... Όχι, θέλω να μου το πείτε. Δεν θέλω, θέλω να επεκταθώ στο θέμα. <laughs> ναι, γιατί. Είναι, έχω τσακιστεί με τον Πούτιν αρκετά. Δεν το ξέρω. Θέλω να για δημοκράτη. Ο Αύγουστο δεν, δεν είναι να... Μάρτιο. Δεν είναι Μάρτιο. Μου λε με άλλα λόγια ότι ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Ο... Το λε έτσι καθαρά. Λέω α? αυτό και λέω πίσω ότι και ο Πούτιν δεν είναι δημοκράτη. Θα εμοιάζει με δημοκράτη, αλλά δεν είναι. Δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι Θε να μου πει όλο αυτό. Ο σοσιαλισμό δεν είναι δημοκρατία. Ενώ αλλού όταν. Η δημοκρατία δεν είναι μάλλον. Ναι, αυτό ναι. Ενώ όταν σε άλλε χώρε ψηφίζουν ανα 4-5 χρόνια και αλλάζουν οι κυβερνήσει, είναι δημοκρατία. Ναι, το βλέπω. Έχει ο λαό ευθύνη αυτών που γίνονται. Κυρίω. Απολογούνται, αποφασίζει για, για κομβικά θέματα, ψηφίζει για Α και του γίνεται το Α ή του βγαίνει ένα Β, Γ, Δ στο τέλο. Κοιτάξτε, να δεις μπορούμε να μιλήσουμε για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ίσχυσαν Όλα. και για όλου του άλλου. <laughs> Εντάξει. Χθε λοιπόν η Μάρα Ζαχαρέα στη συνέντευξη στο ΣΤΑΡ. Τον ρώτησε για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί υπάρχει ένα αίτημα και από κόμματα και από φορεί να επιταχθούν. Επιταχθούν, όχι να πληρωθούν, να επιταχθούν. Ναι. Γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Αν δεν επιταχθούν τώρα, πότε θα επιταχθούν. Δεν είναι και κακό να αγγίξει και λίγο τον ιδιωτικό τομέα. Προσωρινά δεν θα τα πάρουν για πάντα. Τώρα, δυο δύο-τρει μήνε. Άμα είναι να τα πάρουν, να μην τα μια και καλά. Βγάλετε δισεκατομμύρια, θα βγάλετε επίση δισεκατομμύρια. Μείον ένα εκατομμύριο για ένα μήνα. Ξέρω εγώ πόσο θα είναι, δεν θα φτωχύνει κανεί. Έχουν χρυσόταϊστε από αυτέ τι κυβερνήσει και από όλου. Άσε που δεν θα πάει και χαμένο, θα φορτώσουν τι επόμενε χρεώσει. Προφανώ. Θα φοροελαφυρθούμε ή να οχώνονται. Δεν δε θα πέσει έξω. Παρόλα αυτά, τον ρωτάει η Ζαχαρέα και απαντάει η Το Επίταξη μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων που μετεπιτάσεως σας ζητά και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γεννήματά. Το εξετάζετε? Κοιτάξτε να δείτε, η συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα ε, έχει ε, ε, δομηθεί και πάνω στην οικεοθελή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με αποζημίωση φυσικά πάντα και πάνω στην οικεοθελή Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με αποζημίωση φυσικά πάντα. Και επίταξη με αποζημίωση είναι. Θέλω να το, να το διευκονίσω αυτό. Αλλά και αξιοποιώντας το ίστα το εργαλείο. Χωρίς αποζημίωση δεν, της... δεν μπορεί να είναι. Και στο. Όχι, <Τι> Όχι βέβαια. Τι είναι αυτά. Οφανώς δεν μπορεί Τι ερωτήσει είναι. <Τι αυτές> αυτές. Θα σπάσουμε αυγά με του Μόνο οικείο μας. θελός και πάντα με αποζημίωση. Δηλαδή γίνεται χαμό. Τρέχουν σαν τρελοί όλοι οι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία, δουλεύουν κάτι 36 ώρα και δεν παίρνουν και τι υπερορίε γιατί του τα χρωστάνε. Δεν έχουν φραγκάρι. Δεν έχουν μάσκε, δεν έχουν γάντια. Οι στολέ του είναι ό,τι να είναι. Φορά Έχει κουρά στη ΣΜΕΘ, έχει αναμονή στη ΣΜΕΘ. Να, να έχουν και την ψυχολογική πίεση να χάνουν και τον κόσμο ναι. να μην μπορούν να του βάλουν σε ΜΕΘ. Όλα, όλο μεθ, αυτό, όλο αυτό. Και την ίδια ώρα είναι βασιλιάδε δίπλα τα ιδιωτικά. Οικειοθελώ, αν μπει κάποιο, όπω είπε εδώ, θα αποζημιωθεί. Άρα οικειοθελό μπορεί να θέλει να μην θέλει. Αλλά α μην λέμε επίταξη. Α πούμε και άλλο. Ναι, και δεν πρόκειται να. Ε, δεν το συζητάει να γίνει επίταξη. Αυτό μου θυμίζει. Δηλαδή ο Στην Μητσοτά... πανδημία, ο, στη, ο, μάχη, ο στη μάχη. Ο είναι, Μίτσο θα είναι Σαμαράς θα μοιάζει με σαμαρά, αλλά δεν θα είναι. Ο Αύγουστο πει... είναι Μάρτιο. Αυτό. No. Δηλαδή είναι σαμαρά, αλλά δεν είναι. Ε, που είχε ζητήσει από του εφοπλιστέ εθελοντικά, αν θέλουν, να συνεισφέρουν. Συγγνώμη, αγαπητέ φίλε Σιριζέ. Το είχε ζητήσει ο Όχι. Ο Σαμαρά είχε κάνει με ένα όριο. Ανά τρία χρόνια θα ανανεώνουμε την οικειοθελή στήριξη των εφοπλιστών. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το τρίχρονο. ικιοθελής για γενικώς, πάντα και forever. Ναι. Θα δίνουν ό,τι θέλουν και όταν θέλουν και όποτε θέλουν. Γιατί αριστερά δεν είναι αντιδεξιά. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Ό,τι δεν είναι, δεν είναι. Μπράβο, ναι. ναι στα βασικά όμω είναι ολόιδι. Στα βασικά είναι ολόιδι. Στα υπόλοιπα τώρα, η δίκη έχουμε αρκετά σύμφωνα γιατί εδώ. Έχει επικρατήσει μια σύγχυση, τη διαπίστευση του ίδιου ο κυρία Κωσ Μιτσοτάκησε αυτή τη σύγχυση Α, γύρω από το θέμα τη πανδημία. Άρα, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και εκεί αναλαμβάνω και εγώ το δικό μα μερίδιο Ευθύνη, ότι πράγματι στου τελευταίο δύο μήνε υπήρχε δώσει μια εικόνα μια σύγχυση ω προ το, το μήνυμα που δεν έχει σε τίποτα να κάνει με. Το σχέδιό μα με την αποτελεσματικότητά μα στη λήψη των μέτρων ήταν καθαρά ένα ζήτημα επικοινωνία. Η σύγχυση, ναι, το έχουμε καταλάβει όλοι, αλλά δεν έχει να κάνει με το σχέδιο. Ήταν επικοινωνιακό. Α, ναι, πέτρελο. Το σχέδιο ήταν καλό, όπω ξέρουμε. Οι εμβολιασμοί έχουν γίνει. Ο, ό, οι εμβολιασμό γίνονται. Ε, ο, Όχι, όλο το γίνανε. Α, ah, yeah. ναι, αυτό yeah. το, το σχέδιο του Κικίλια. Του Κικίλια θα είχαμε τελειώσει τον Γενάρη. Εκατομμύρια. Ναι, θα είχαμε πολλή. εκατομμύρια το μήνα έλεγε. τι έχει πει το αυτό Ωραία, εκατομμύρια το Γενάριο. Σου δίνω εγώ τέσσερα. Δεν το μήνα είχε πει. Ναι, το Γενάριο 2.000 θα Όχι. Είχε πει 2.000 εκατομμύρια το μήνα. δεν υπάρχει. Είχε το αυτό. Το σχέδιο Δεκέμβρη 2 εκατομμύρια, 2 το Γενάρη, τέλο Φλεβάρη είχαμε εμβολιαστεί όλοι. Τώρα θα, τα, θα πετούσαμε σαν το Ισραήλ. Μήπως έχουμε εμβολιαστεί. Όχι. Με Όχι, όχι. Πώ το έχουμε κάνει. Είναι μήπως επικοινωνιακό. το, μπο, το περνάει αλλιώ. Μήπω περνάει την τηλεόραση, από τα survivor. Μα μπολιάζουν. Μα μπολιάζουν μήπως μας ψεκάζουν με Με από εκτρώσει, και. <laughs> <Η υπολήματα laughs> Είναι να σε βρει κάμερα σε ένα στο δρόμο για να ε, του τα πει. Να αρχίζει να λέει με τον κομμάτι. Εδώ και δικά... τατιά μου, <laughs> ακούτε. Κυρατιάνα μου, ναι. Εδώ λοιπόν επικοινωνιακό είναι το θέμα. Το... Αν φτιάξουμε την επικοινωνία τέλειωσε παιδιά. Αυτό ήταν, ε, πα, πα, αυτό που κάθε κυβέρνηση τα ρίχνει στην επικοινωνία τα προβλήματά τη, ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά και επικοινωνιακά δεν έχουν επάσχουν. Η επικοινωνία είναι φυσικό πρόσωπο. Όχι Γιατί τα ακούει πάντα αυτή και δεν την πληρώνει ποτέ κάποιο. Την πληρώνει κάποιο. Όχι, την πληρώνει κυβερνήσει. Την επικοινωνία για να. Λίστα πέτσα και λοιπά. Α, την πληρώνει, ναι, ναι. Αυτό αυτά την, την πληρώνει, Ο ως κατά μια έννοια και με συνέχεια. Και μετά ανακοίνωσε όλο αυτό που ζούμε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την απελευθέρωση σε βουνά και σε παραλίες. Επιλέξαμε ως κεντρική στρατηγική απλευράς κυβέρνηση να επενδύσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ανάσες ελευθερίας. Όταν, παραδείγματος χάρη, επιτρέψαμε τι διαδημοτικές μετακιν Είπαμε κάτι απλό. Από το να συνοστίζεται ο κόσμο στην πλατεία τη γειτονιά του, είναι πολύ καλύτερα να τον αφήσουμε να κάνει μια βόλτα στην παραλία ή να πάει στου ορεινού όγκου τη Αττικής όπου υπάρχει πάρα πολλή χώρο και δεν υπάρχει ουσιαστικά κανεί κίνδυνο μετάδοση του ύλου. Και πιστεύω ότι το μέτρο αυτό λειτουργήσε σωστά. Ωραία λοιπόν, λειτουργήσε σωστά. Γιατί δεν το κάνουμε από τον Νέμβρη αυτό το μέτρο, αφού δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο. Γιατί δεν αφού πάμε στι παραλίε. Για να μην γίνει κίνηση τη συγκρότηση. Τι άλλαξε τώρα εξαφνικά. και έχουμε αυτό το χαμό. Θυμάσαι που διώχναν τον κόσμο από τις παραλίες Θυμάσαι τα διά μακρινά διάσταρα. πλάνα των καναλιών που θολώνουν την εικόνα όταν είναι με Όχι, Zoom. Και φαίνεται... ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. Ο Αύγουστο δεν είναι Μάρτιο. το είναι και μπαίνοντας. Ναι. Λοιπόν, άλλαξε το δεδομένο, άλλαξε το ηλικό Τώρα δεν κολλάει. Α, τώρα. Ναι. Τον Μάρτιο. Που δεν Μάρτιο είναι Γενάρη. τον που μου χρωστά. Κατά δεν έχει πρόβλημα το σχέδιό του, είναι Γενάριο. Ναι, Ότι αυτού... αυτό είναι σχέδιο. Βλέποντα τον κιλία. Δεν, δεν μπορεί να σχέδιο όλο αυτό, βλέποντα τον κιλιά στη θέση εκεί. Λε, αυτό είναι σχέδιο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι τυχαία κινούμενο. Από που αυτό είχε δει. Είναι εφαρμόνο σχέδιο. Δεν είναι σχέδιο. <laughs> κινούμενο κινούμενο. Κινούμενο, σχέδιο. Γιατί όμως. να μην είναι, δεν κατάλαβα. Ο άνθρωπο λοιπόν, μάλλον σήμερα το πρωί, έκανε βαβά πάλι. Όχι, όχι όχι. Α. <laughs> έχει το αρχικό βαβά. <laughs> και από εκεί και πέρα το ανανεώνει διάφορε του Τουλικίου που ήταν. Παραμένοι και το έχει πει ο ίδιο και είπω βλάβη βλάβη τη κινητοποίηση. Και σήμερα το πρωί βλέποντα τα κανάλια είχαν όλοι φαρμακοποιού και μα δείχνουν πώ θα κάνουμε το τεστ. Self-test. Να, Μαθητέ. Και αυτό, τα πακετάκια. Πήγανε χθε κάτι πακέτα των 25. Πρέπει οι φαρμακοποίητε να τα χωρίσουν σε ατομικά. Κάποια φαρμακέτα έχουν κάνει και κάποια άλλοι όχι. Χθε εγώ πήγα σε ένα φαρμακείο στην Ηλιούπολη για άλλο λόγο και ήρθε ένα γονέα και λέει: Πότε θα είναι το τεστ για τα παιδιά, να το αγοράσουν για το παιδί, να πάει δεύτερο σχολείο. Δεν είχε έρθει. Τέλο πάντων mm -hmm. από σήμερα το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα. Γιατί το αγοράζουν. Ε, να το πάρει, να το παραλάβει λάθο. Δεν ξέρω τι κάνετε στην Λίγο Πολύ. Πολλούνται κιόλα αυτά. Απόλούνται κιόλα. Ναι, όχι τα ίδια. Ή, δεν ξέρω αν είναι τα ίδια, αλλά μπορεί να τα αγοράσει και κάποιο. Το είπε ο πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Έβλεπα σήμερα το γύρω και... στα 7-8 ευρώ. Α, αυτά που θα πάνε σε μαθητέ. Ναι, δεν ήταν ακριβώ. Τώρα έχουν έρθει τα πολλά. Μάλιστα. Αυτά που θα πάνε σε μαθητέ, καθηγητέ είναι δωρεάν μέχρι στιγμή. Mm. Και θα είναι δύο τη εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Σε όλου μα δεν θα είναι αυτό Όχι, είσαι Σε τρώει το Να γραυτώ. Τούπου να γραφτεί, ποια Α, σχόλη, ποιο σχολείο να σε πάρει εσένα. Παιδικό σταθμό, τα Ιδονάκια. Ποιο να σε πάρει εσένα. Θα πάω σε ένα νυχτερινό κάτι Σάτιρε. Ποιο <laughs> νυχτερινό. Λοιπόν, ποια μαράζει. Να με δει πω, Ευαγγελισμό. Καταφύγει, θα Λοιπόν, βγαίνει χθε ο Άδωνη να μιλήσει για αυτά τα self-test που η Ελλάδα εδώ θα τα κάνει στον πληθυσμό δωρεάν. Α. Και είναι και ο οικονομού. Είναι στο Sky. Χθε το πρωί αυτό, <laughs> δεν προλάβα να το παίξουμε χθε. Λέει ο Άδων Ισκάτι, στο ένα δευτερόλεπτο αναιρείται. Λέει. Ή ο οικονόμου, ο ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε σελφτές. Δεν είπα αυτό δεν ο οικονόμου. Επιβεβαιώνει ο οικονόμου και σε ένα δευτερόλεπτο επίσης αναιρείται και ο οικονόμου. Η 25 θα καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία για να πάρουμε καλύτερη τιμή. Να το καταλάβουμε τουλάχιστον. Δεν το υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη συσκευασία. <μιου> Υπάρχουν μόνο οι 25 À, Όχι, δεν υπάρχουν. το ξέραμε όμω αυτό. Υπάρχουν αυτά που θα Υπάρχουν κύριε. και ατομικά που μπορεί στο φαρμακείο, αλλά δεν απαξιώνουμε το. Τη... Υπάρχουν στη Γερμανία ατομικά που πολλούνται Μιου, Δεν οστεξύ. υπάρχει πουθενά στον κόσμο άλλη συσκευασία. Υπάρχουν στη Γερμανία ατομικά που πολλούνται με αρκετά χρήματα στου συμπολίτε και, στη και, και, και, στη και στην Ελλάδα υπάρχει. Στην Ελλάδα και αυρίσκει, αν θέλει. Και εδώ. Α, μάλιστα. Όχι, δεν το ξέραμε όμω αυτό. Και στην εδώ. Ελλάδα υπάρχει. και αυρίσκει, αν θέλει. Και εδώ. Λέει ο Άδωνη. Δεν υπάρχουν άλλε ελευθέρε. Α, δεν το ξέραμε αυτό, λέει ο οικονομό Λέει ο Χιότση μετά. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Α, λέει ο Άδωνη, υπάρχουν στη Γερμανία. Λέει και ο οικονομό υπάρχουν και στην Ελλάδα. Ολο αυτό μέσα κράτησε. 15 Δευτέρα, Η 25 πέτα... Πέτα δεν είναι ατομική. Δε Όπω πέτα... ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιο. Ναι, αλλά την 25 τις πάσαν σε 25. Τώρα τι σημασία έχει αν το πει ο Υπουργό. Αν το πει ο Υπουργό ισχύει. Συνήθως, λέει ότι είναι μια παπάτσα. Αξία... Λέει, λέει μια παπάτσα που δεν μπορεί να ελεγχθεί. Υπολογίζει ότι το πάνελ είναι φιλικό και δεν θα του πάει κόντρα. Κατά λάθο του ξέρει η <laughs> λογική. <laughs> και και είπε ότι δεν. Τι έγινε. Συγγνώμη, <laughs> έχω μάθει να τη λέω την παπάτσα μου. Δεν θα ελεγχθεί. θα έρθει ο Γερμανό να μου πει μονά. Και λέει το ανόητο ότι στη Γερμανία υπάρχουν. Ναι, και εδώ υπάρχουν. Το ο πρόεδρο σήμερα των φαρμακοποιών του Πανελίνιου, τον είχαμε το πρωί, νομίζω, στο Μέγκα και λέει: Ναι, θα το αγοράζετε. Και πέρα από αυτά που δίνετε, θα είναι 7 ή 8 ευρώ ανάλογο. Μπορεί να πάρει όσο να έχει το σπίτι, να καλείς κόσμο, να κάνει τα τεστ. Να, να κάνεις την αγλέτη, ρε παιδί μου, να τα επιδείξουμε τις πει μας τι μα. Πώ γίνεται η επίδειξη των Dapper, θα γίνεται η επίδειξη των self-test. Μπατωνέτε, την... θα υπάρχει και σιέλου. Μπορεί να αγοράσει σιέλου, όχι μύτη. Μήπω τη φτύνει λίγο για να την κάνει κινέζικο. Όχι, αμάν με το κινέζικο, αμάν έχετε μπλέξει με το κινέζικο. Γιατί θέλει λίγο σύελο, Με το κινέζικο. Γιατί στεγνώνει, είναι μπαμπάκι. Άλλο θέμα, αλλάζουμε θέμα. Σταμάταση. Θελησίελο, αλλιώς έλεγε. Αλλάζουμε θέμα. Για ένα υπόθετο γλυκερίνης φορά. Κικίλιας, κικίλιας. Ναι, πάρα που είπα υπόθετο Λοιπόν, ο Κικίλιας... Έχει μία δουλειά να κάνει αυτέ τι μέρε. Τι! Συνέντευξη <γίλια> κάθε Τετάρτη. Δουλειά. Το σκάνδαλο αυτό είναι ότι η Κυριακή έχει δουλειά. Κάθε Τετάρτη συνέντευξη να μα ενημερώσει. Σοβαρό ύφο, mm. πανδημία. Χειρίζεται το, το κομβικό θέμα, σώζει λαό. Αυτό. <γίλια> και βγαίνει χθε και λέει. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε σήμερα μαζί μα την Υπουργό Υγεία, την euh, Νίκη Τικεραμέου, μαζί με τον αναπληρωτή Υπουργό. Παιδεία, παιδεία. Παιδεία, συγγνώμη. Κοιτάτε. Μία δουλειά έχει να κάνει. Δεν βαριέσαι. Μία. Το απλό. Θα βγω να πω, διαβάζει συνήθω. Θα μπορούσε να την πει και αρχιεπίσκοπο. Ο, δεν την είπε. Δεν σε είναι αυτή είναι. τη φάση δεν την είπε. Ναι. Αυτό το πεχθέ. Που θα ήταν πιο λογικό να την πει Προφανώ. Ναι, διαφαίνεται. Κι όλο είναι καλύτερο από το υπουργό υγεία, αφού είναι ίδιο υπουργό Αυτό το πεχθέ. Πριν δύο εβδομάδε. Δεν θέλει, δεν θέλω <laughs> να με άσπισε. Δυο... <laughs> Έχω να βυζέξω. Πριν δύο εβδομάδε είχε ξεκινήσει αλλιώ. Σήμερα επιβεβαιώνεται ευτυχώ ότι βρισκόμαστε. Ευτυχώς ότι, ότι βρισκόμαστε στην δυσκολότερη καμπή της εξέλιξη της COVID-19 από την έξι της πανδημίας <συγκλώσεις> Τι τη μία λέει την, Ά, λέει. την Κεραμέως, <συγκλώσεις> τη λέει Υπουργό Υγείας Την άλλη λέει ευτυχώ είμαστε στη χειρότερη στιγμή της πανδημίας Καλά το πάει αυτά. Καλά τα πάει. Καλά είναι. το πάει. Δεν Μια πάει χαρά ας. πάμε. Να αν θυμηθώ από τα slides εκείνα. Εκείνα. <laughs> Εκείς διαφάνειες. διαφάνειες. Εκεί είχε ανακοινώσει τα 200.000.000 το μήνα. Ναι. Εκεί, Εκεί θα κάνω. Είχαμε βολία στη Όλυπη. Λοιπόν, εδεκέμβρης ταυτόχι να έμειρεις. Έχω εδώ. Έχεις φυράνει τελείω. Αρχέ Δεκέμβρη ήταν. Τώρα είναι αρχέ Δεκέμβρη, ήταν Νοεμβρίου. Ο Δεκέμβρη, αυτέ να ξέρει, δεν είναι Νοέμβρη. <laughs> <Λοιπόν. laughs> Αυτά για να μάθει. μετά στέλνει. Τα μέσα Δεκέμβρη ήταν. Εγώ σου πω. Η ακροάτρια δασκαλίτσα, όπω τη λέτε, η δασκάλα λέει, προσφέρομαι εγώ να γράψω τον Αποστόλη στο σχολείο μου. Καλησπέρα. Χιδαίο. <laughs> Όχι, να σε γράψει μαθητή. στοιχείο, αυτό. Στοιχείο, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Να σε γράψει μαθητή. Εκεί και ο Ποτσέπη. Εκεί είναι και ο Ποτσέπη, συνοριοφύλακα. Στοιχείο είναι. Θα είστε μαζί, νομίζω, ότι καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Καλό παρεάκι βρήκε σάντη. Σε γνωρίζω από την κόψη. Ας το, λοιπόν. για τη κόψη δεν ξέρει <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο κόψη λέει στην αρχή... Το δεύτερο έλεγα. <laughs> <laughs> ε, <πες> ότι έχει <laughs> το Α, <δεύτερο. laughs> Μερδευτήκαμε. Ο Κικίλιας λοιπόν χτες Αφού μπέρδεψε του υπουργού, Αφού λέει φτυχώς μέσα στα καλύτερα της χειρότερη στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας μας... Μήπω εννοούσε Θέλω να δικαιολογήσω τον υπουργό Όχι ναι. υγείας μάλλον γιατί είναι η κυραμέως Ότι και εννοεί αυτός, ότι είναι. φτάσαμε στην κορυφή Άρα τώρα έχουμε μόνο κατηφόρα. φόρα Όχι ενούσε, Όταν τότε ανεβαίναμε, ανεβαίναμε Όταν ανεβαίναμε. τότε δεν είχαμε φτάσει στο πικ Κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα Ο Κικίλια λοιπόν ε, είδε, το φλιτζάνι, Α, είδε το φλιτζάνι, είχε καφέ ελληνικό, το είχε αναποδογυρίσει, ναι. και μα είπε πότε και πότε φτάνουμε στο τέλο. 15 μήνε μετά την επίθεση του κορονοϊού και παρά τις οδυνηρές απώλειες, συνεχίζουμε να παλεύουμε όρθιοι. Συνεχίζουμε τον αγώνα ω την τελική υγειονομική νίκη, η οποία πια διαφαίνεται στον ορίζοντα. Και ζώα. Βόδια. Βόδια. Κονε, τι βόδι και κακό είναι. Έχει το φλιτζάνι στο βόδι. Ω την τελική υγειονομική νίκη. η οποία πια διαφαίνεται στον ορίζοντα. Τι να σας πω, εσείς με καταπλήξατε. Ελάτε εδώ. Ναι, ναι, ναι και δεν θα αφήσω γνωστή που να μην της το πω. Έτσι λοιπόν, τέλειωσε και την πανδημία. πολύ Φαίνεται, καλά, πολύ, καλά. Ο, ο, πολύ έξυπνο να κάνει προβλέψεις σε αυτή την περίοδο. Πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί και οι προηγούμενε έχουν βγει. Θυμάσαι που το Πάσχα. Πέρσι θα βγαίναμε. Καθίστε λίγο μέσα για να βγούμε το Πάσχα. Ότι δεν θα είχαμε δεύτερο, κα... κύμα. Θα είχαμε δεύτερο Λέγαν. κύμα. Λέγανε δεν θα έρθει δεύτερο κύμα γιατί η ε... κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα. Σοφόρα να κάνει προβλέψει. Ήρθε δεύτερο, φάση. ήρθε τρίτο, περιμένουμε και ένα τέταρτο. Τα εμβόλια θα είχαν έρθει τον Νοέμβριο. Είχε κάνει προβλέψει και συνέντευξη τύπου. Τε, Δεν ήρθα τότε. Για τον θα κάναμε. Ήρθανε κάποια εμβόλια, τα παίρνουν πίσω τα μισά γιατί πεθαίνουν. Τώρα έχουν άλλα Ποιο με άλλου ρυθμού. Τι τάσει είναι, κατευχαριστώ. Τα και Την μία εβδομάδα τα συμφέροντα λέει τράβα το πίσω. Την άλλη εβδομάδα το άλλο συμφέρον λέει βγάλε τον μπροστά για την τάδε ηλικία. Την παράλληλη εβδομάδα, σήμερα περιμένουμε πάλι ανακοινώσει. Δεν γίνεται. Ναι. Έχουμε ναι. ένα θέμα, θέλω να πω. Ναι, υπάρχει ένα θέμα, δεν Τη μία η, η, η ΜΕΘ είναι 800, την άλλη είναι 1.300, την άλλη τι έχουμε διπλασιάσει, αλλά δεν φτάνουνε. Και την άλλη φτάνουνε, αλλά είναι απ' έξω 60 που περιμένουν. Το οποίο ο Πρωθυπουργό ότι στην επικοινωνία έχουμε ένα θέμα. Να, αυτό είναι. Αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Ναι, Οκ, okay, τότε. σου είπε Πρωθυπουργό τώρα. Πώ είναι ο Πρωθυπουργό, Τι εικόνα σου δίνει, Βυζιά. Όχι. Κυμνό. Αλλιώ. Θάλασσα. Σοβαζονίκηριακο. Αυτό ο πρωθυπουργό και κάθε πρωθυπουργό. Σοβαρό. Μπράβο. Αυτό ο πρωθυπουργό και κάθε Πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο είναι σοβαρό. Μια άλλη εικόνα που μπορεί να κάνει είναι του καπετάνιου που είναι πάνω στο πλοίο. Το λένε οι ίδιοι για τον εαυτό του. Το έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι. Έχει παγόβουνε μπροστά, το ξέρουμε αυτό, έτσι. Ακούγεται. ξέρουμε. Έτσι είναι σε Έτσι την ακούσες εσύ δηλαδή. Έτσι το έλεγε. Δεν παίρνει τη φωνή. Θα σου ωραία τόπα σαν ταμπάκης και τι έγινε. Σαν ταμπάκης ακριβώς. Ακριβώς σαν ταμπάκης. Τούτος λοιπόν μίλησε χθε για καράβι, αλλά έχουν μιλήσει και προηγούμενοι. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στη μέση μια φουρτούνα. Τρομάξαμε όλοι μας. Το μηχανοστάσιο κατέβηκε να στατωμένο ο Σάβασατή. Και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλι σε μια φουρτούνα. Κρατούσε το τελευταίο σήμα του κύριου ρίχντε. Στόδειξε μας, μας ρωτούσε αν το καράβι θα αντέξει φοβόταν. Πρέπει να προσαρμόζει την πορεία του σκάφου. Κατό στα καζάνια κούκαμε τα φτιαχία συνέχεια. Η βάρδια έρευνη στη φωτιά κάρβουνα. Αλλά ένα καπετάνιος που έχει το καράβει στη φουρτούνα. Το ώρο το χτυπούσε. Αλλά ένα καπετάνιο, ακόμα και ανιστάνε ότι είναι δύσκολη η πορεία, πλαίσια. Το χειρότερο που έχει να κάνει είναι να καταλήψει τον τιμό. Ξακικά κάτω στα καζάνια. Πώ στα παιδιά τα γνώρισα τη φωνή του. Κουγα με τη φωτιά που άγρια. Τον ατμό που ξεφευγε, από να άγρια. Το να που ξέρω και δουλειάζοντα τι διαρωέ και τα έμβολα που τύπουσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Έχω ταχθεί να τραβήξω μπροστά το καράβι. Ραπέζιε, τρέξετε τα πιθόμετρα! Ξέρω που πάμε και θα πάμε στην πορεία μα καλά. Κοιτάξτε! Τα ασφαλιστικά με την πιέση αυτή έπρεπε να ανοίξουν οι βαλβίδε. Μέσα στη Φορτούνα όλοι γαντζόνονται από το καλό καρί του πλήου. Ρα παιδιά αυτά εδώ τα κένα, δεν δουλεύουν. Έχω κωλήσει τα λατήρια! Και από το καπετάνιο. Τα λατήρια κολυσταν δεν ανήκουν. Οπότε μπορεί Σήμερα στη Φορτούνα περνάει χώρα πλοίο και η δική μα. Παράταξη Νέα Δημοκρατία Τι κάνετε μωρέ Σταματήστε το κάρβουνο Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι Όχι άλλο κάρβουνο Κάναμε ορθά Και παλέψαμε να κρατήσουμε όρθιο Το σκαρί στη φουρτούνα Όχι άλλο κάρβουνο Σήμερα στη φουρτούνα περνά η χώρα πλοίο Και καπετάνιος μαζί είναι η δική μας η παράταξη η Νέα Δημοκρατία Όχι άλλο κάρβουνο Και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ Σταθερό το πηδάλι Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το! κάν Όχι άλλο! Κυριακό! Η κατάληξη γνωστή. Εδώ το αλλάξα Αντί για κάρβουνο, βάλτε Κυριάκο. Ναι. Ανάβει γενικώ. Ναι. Έχει πολλά κοινά. Ναι. Και χρησιμότητα. Στερεοκαύσιμο σε κάθε περίπτωση. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Αφού πούμε ότι είναι Ελληνοφρένα τη Πέμπτη. Α, ναι. έχουμε πει αστείο Πέμπτη μέχρι στιγμή και ανησυχώ. Και το φοβάμαι. Μπράβο. Ναι, το <laughs> Μάλλον θα έρθει. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Με άλλα λόγια, ο, ο, ο, ο Ιανουάριο δεν είναι Απρίλιος. Πο, πο. Συμπολίτες μου, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Πο, πο. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό. Διότι ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Ωραία που είναι η Λιβάδια, χωρίς καμιά αιτία. Ο, ο Ιανουάριος δεν είναι Απρίλιος, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. Ο Αύγουστος δεν είναι Μάρτιος. Το θέμα που παίζει γενικώς από προχθές είναι η Ευρώπη. Α, η είναι Ευρώπη ο Είναι και ο Φρουθιώτης, ok. Πώς σχολείται με την Ευρώπη μας, παιδί μου. Μα δεν είδες τι έγινε με τον Αρντογάν. εντάξει. την Ασεβία, του Καναπέ. Καλά, ο Ερντογάν το έκανε επίτηδε. Καλά, προφανώ. Και πάει και κάθεται ο άλλο Ευρωπαίος, ο Μισελ, στρογγυλοκάθεται και παρατάνε την άλλη που είναι και ανώτερη. Γεια σα, μα, κυρία μου! Και το φώναξε μόνη τη. Πέρα από το. Ο Ερντογάν ήθελε να δείξει κατά των γυναικών, έχει αποσυρθεί και από τι συμφωνίε, υπάρχει μια συζήτηση στην Τουρκία και γενικότερα. Αυτό είναι Ανατολίτη, αυτό πουλάει κτλ. Ο άλλο που είναι Ευρωπαίο. Πατριαρχία, τέτοι. Ο άλλο που είναι Ευρωπαίο. Υποτίθεται έχουμε άλλη αντιμετώπιση στην Ευρώπη στη θέση τη γυναίκα και όταν είναι στα αξιώματα. Και, και, και, και... τι και σηματοδότησε με έχει τη στάση τη. Το κάνει του. Με την Ευρώπη είναι να υποτίθεται. Εν το είδε και αυτό και ο Μισελ το είδε και η Ούρσουλα το είδαν όλο αυτό. Και αντί εκείνη τη στιγμή να, που είναι οι κάμερε και περνά στην ιστορία να δώσει μια συμβολική απάντηση κανονική και καθαρή στα μούτρα του Ερντογάν έκανε ένα εμ η Ούρσουλα, και πήγε και κάτσε στον καναπέ σαν δεθλιμένη χείρα. σαν ήταν επίσκεψη μόνο που δεν κρατούσε την τσάντα με τα σοκολατάκια γιατί αυτοί οι τύποι που είναι διορισμένοι σε αυτές τις θέσει της Ευρώπης είναι δουλοπρεπή οι ανθρωπάκια ως φιοκάμπτες, ισορροπιστές έτσι έχουν προχωρήσει, έτσι έχουν μάθει και δεν έχουν μάθει ποτέ και δεν περνάει από το μυαλό τους όταν βλέπουν κάτι ψηλοστραβό να πούνε ως εδώ τέλος Τι είναι αυτό, τι κάνει, τι γίνεται και πρέπει. Και όχι μετά κύκλοι εδώ. που λένε το πρωτοκολο... και Έβγαλε ο Μισελ σήμερα μια απάντηση 10 σελίδε για να πει ότι δεν το κατάλαβα και δεν αυτό και ναι, ναι. η θέση μα για την γυναίκα κτλ. Γιατί ειδικά στι της Ευρώπη δεν αποφασίζει ούτε η Ούρσουλα ούτε ο Μισελ ούτε κανεί. Γίνεται με διάφορου τρόπου και καταστάσει Ή όποια απόφαση. Οπότε βάζουν εκεί κάποιου ανώδυνου που να μην κινδυνεύσει ποτέ και να μην έχουν και άποψη ποτέ. Και να τώρα τα αποτελέσματα. Σε συμβολικό επίπεδο η Ευρώπη, γιατί βγαίνουν εδώ τα ελληνικά κανάλια και λένε: Η Ευρώπη του τρίξε τα δόντια του Ερντογάν. Πια του τρίξε. είχε δόντια, στον καναπέ. Πια επειδή κάναν την επίσημη δήλωση που έπρεπε να πει να μην παραβιάζουν Σιγά το τρίξιμο. Και τι έγινε. Είπε καρα... τρίξιμο. Μια... Τελεία. Είπες τρίξιμο. Να και Είπες τρίξιμο. Πέρα, πόσο, κύριο βαλιά, Και είναι αυτονόητο να λέω τα αυτονόητα πράγματα. Μα τα ρε, συμφωνείτε και εσεί καταρχά για θα αποδεσμεύσει τώρα τον κύριο Βαλτά, ότι ε, έχει λυθεί το θέμα που προέκυψε χθε με, τις 25, δες, με τι 25, με ό,τι άλλο ακούσαμε χθε από διάφορου θεαμακοποιού. Έγινε ξαφνικά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για κάτι που ευνηδίασε προφανώ ορισμένου θεαμακοποιού mm -hmm. και που του έκανε να έχουν μια επιπλέον ταλαιπωρία. Έγινε σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η mm. δημιουργία τη mm. πλατφόρμα φτιάχτηκε σχεδόν αμέσω. Ο διαγωνισμό έγινε σχεδόν αμέσω. Έχουν σχεδόν ίδιου θεαμακοποιού. Διέτριζε. Πού είναι σε κελάρι <laughs> από στο, πού βγήκε. Στο Υπουργείο είναι αλλά τι γινόταν. Τι κάνουν στο Υπουργείο. Δεν ξέρω μήπως θα κελάρι στο Υπουργείο. Δεν ξέρει γιατί ναι. τα κελάρι γιατρίζουν. Ποιος θα τα Έχει υγρασία εκεί. Μια πόρτα. Ναι γιατί δεν μπορούν να βάλουν ένα WD-40 εκεί πέρα τακ τακ να, <laughs> να λαδώσουν, λαδώσουν ό,τι είναι να λαδώθει. Βγήκε το πρωί στην έτριζε από πίσω του. Τρίζανε oh. πόρτε, πώ έφυζε η καρέκλα του. Δεν ξέρω. Κάποιο άνοιγε, κάποιο έκλεινε εκεί και είχε αυτό το διαπεραστικό ήχο. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για την Ευρώπη. Ναι, βέβαια ήθελα να πω. Ναι, ωραία, πέστε μα. Μα αφού είμαι στη ζωή σου. Όλοι μια χαρά εξοπλιστικά αγοράζει από την Ευρώπη που πνίσουν τα δόντια τάχα μου και καλά και τα κουτά μου και τα Προφανώς Προφανώ. Γι' αυτό στέλνουν την Ούρσουλα. business, είναι business. Και τη ζευτιλίζει και στο πρόσωπό της όλη την Ευρώπη. Προφανώς αφού μπορεί. Γιατί αφού είναι θουλικό και σε κάθε τσάμπα μάγκας με κάθε τεσούσα. Εν τω μεταξύ η Ευγένεια και στο σπίτι μας και όταν έχεις ξένο λες περάστε πρώτα εσείς οι ξένοι. Μπαίνει ο Ερντογάν πίσω του η υπόλοιπη δεν ναι. πάει κάθεται πρώτος ακολουθεί και ο άλλος, ο Ευρωπαίος ο πολιτισμένος βέλγος τι είναι και μετά πίσω εξέμεινε η άλλη. Τη γράψαν τελείως δηλαδή κανονικά. Έτσι κι λίγος. Να κάνεις να μην και δεν το φέρει κουβέντα. Δεν το είχε φέρει κουβέντα. Όχι, να σου Δεν το είχα πει αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό για δεν είπα τίποτα. Ωραία, είπε. Και θα πάμε να περάσουν οι ξένοι πρώτα. Έτσι λε, σπίτι σου είσαι. Ωραία. Λοιπόν. Θα μείνουμε στο ίδιο Αυτό μπορεί να το πει και γνωστό Να περάσουν οι ξένοι. Το είπε γνωστό σκηνοθέτη. Το είπε. Θα πάμε στο Μητροπολίτη Μόρφου γιατί έκανε πολύ Για να δούμε τα αίτια του κορονοϊού κατά τόπου. Διότι δεν είναι ο κορονοϊό την ίδια εκδήλωση στην Κίνα και στην Δυτική Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη και στην Αμερική. Οι είναι Έχει ποικίλε, αυτό ο ιό τελικά, εκδηλώσει και ποικίλε μεταλλάξει. Για να είναι ποικίλα και συνεχόμενα τα εμβόλια που έχουν. Να μην σταματήσουν τα εμβόλια. Διότι αυτό που φοβούνται μερικοί και με το τσιπάκι Γίνεται ήδη, γίνεται ήδη με την υψηλού επίπεδου νανοτεχνολογία. Νανο, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει το μικρό του μικρού όμικου κοτατών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία υπάρχει και οι διάφορες εταιρείες και οι διάφοροι παγκοσμιοποιητές Bill Gates, Rockefeller, Rothschild χρησιμοποιούν αυτήν αυτή την τεχνολογία. Έτσι μπορεί να εισέλθει με τα πολλαπλά εμβόλια αυτόν το νανοτεχνολογικά εξελιγμένο τσιπάκι μέσα στο σώμα των ευρώπου. Και είναι το αποτέλεσμα. Άλλοι άνθρωποι δεν θα το αντέξουν αυτό και θα πεθάνουν. Άλλοι θα παρουσιάσουν όπως ένας δικός μου παπάς εδώ, γέρος που επήγε και μέσα σε δύο μέρες και και μου λέει δεν μέσα που τα πόδια μου και χτες Έπασε δεύτερο παν όλα Βέβαια είναι οκτώντα εντό. Να, έχουν βάλει στο μάτι τους παπάδε του Να, μόρφου. Ορίστε. Καταρχάς Καταρχά τα έχει πει ο Παπαρόκα στο κράτο και το τσιπάκι. Από όταν το χρόνο. Κράτα, δεκαετία πίστης, 90. Δεκαετ... Όχι 90, αρχέ τη 2000 Εντάξει, όχι. Ε, Δεν έχει σημασία. Τα έχει πει, έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν. Αφενό. Αφετέρου, εγώ έχω ακούσει δημιουργή και πριαπισμό. Το τσιπάκι, <laughs> το <εμπόλιο. laughs> Το, το κινέζικο. <laughs> το, το κινέζικο. <laughs> το, το, επειδή είναι το μεγάλο, σπούτνικ. το σπρώχνει από μέσα. <laughs> <laughs> Ωραία λοιπόν. Και σκόνεται. Αυτά ήταν λίγο αναμενόμενα για τον Μητροπολίτη γιατί κινείται στη γνωστή σφαίρα το Πανεπιστήμιο. Θα προημένεις. μπορούσε να πει με πιο καθαρή γλώσσα: Να πει για το κέρδο. Οι κομμουνιστέ νομίζουν αυτό. Ο μόρφη. Όπω το καταλαβαίνω. <laughs> είναι Μητροπολίτη. <laughs> Τελείω. Για το κέρδο λοιπόν. Άπαξ είναι Μητροπολίτη, δεν, δεν μπορεί να λέει κάτι άλλο σοβαρό. Για το κέρδο που μιλάνε οι φαρμακοβιομηχανίε. Η Μητροπολίτη ή κάτι άλλο σοβαρό. Εδώ κάμερα σε μένα. Ήθελα σε κινόντα. Λοιπόν, περίμενε. έχουμε κι άλλο. 23-10-10 δεν είπε. <laughs> Αυτό είναι αναμενόμενο που πομόρφω. Πάμε τώρα στα άλλα, που δεν το περιμένει <laughs> ότι θα μπει σε αυτά. Έχει δει που. Η πάλι. Η θάλασσα. Περίπου. Ταυτόχρονα. Ότι η θάλασσα. Κάνει άμποτη. Φεύγει από την ξηρά. Φεύγει από εμά. Είναι η θάλασσα. Εδώ φεύγει. Είναι φεύγει από φυσικό Έφυγε. φαινόμενο. Τι λες που είναι φυσικό. Άκου, τι για Βγαίνει, τον βγαίνει. Παρατηρώ, εγώ περπατάω στην παραλίδα τη πόλη. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα ε, ε, ότι τα νερά έχουν τραβηχτεί και έχουν παρατραβηχτεί δηλαδή η Άμποδη ξέρω ότι κρατάει 10, 15, 20 μέρε. εδώ έχει τρεις μήνες ε, η στάθμη στην παραλία κατέβει πάνω από ένα μέτρο σχεδόν ναι. μπορεί ναι. να υπάρχει κάποια εξήγηση εσείς βλέπετε αν αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι κάτι άλλο απλά το ότι είναι ένα σημείο Ότι κάτι έρχεται που η ίδια η φύση Αντικά, αναστατώνεται, και αναστατώνεται και αντιδρά από τις δικές μας ε, παραφύσιν πράξεις που γίνονται ούτε τελεγόνται αυτά οι χρώσεις είτε τα παραφύσιν εντός και εκτός γάμου. Mm. Λοιπόν, οι πυρκαγιές, τότε τα υφέστεια δεν σας κάνουν εντύπωση ότι αυξήθηκε η δράση του. Οι σεισμοί, ό,τι έχουν όχι δεκαπλασιαστεί. όλα αυτά, δηλαδή συστενάζει αγαπητέ μου η φύση στη δική μας παραφύση ύπαρξη και κατάχρηση. ορίστε, απαντήθηκε τι <χωρώ> τις, εκστρο, τις <χωρώ> θα, θα μην πάθουμε τέτοιο, θα γίνει μολιά μου δηλαδή η θάλασσα κάθε βλέπει Βλέπει ότι κάνει μια κοπέλα, μια έκτροση που θα φύγω. Το, από σύμπαν. Εδώ. Το, σύμπαν. Το, δεν το σύμπαν, το σύμπαν. Και καλή λίγο πίσω πιστό. έρωτα που λέει εδώ Άτα, Τώρα ο Μητροπολίτη. 23-10 10 μισοκολητά <συσοκολητά> εδώ, ψυχολητών. Και <των> λέει, η θάλασσα θα φύγω εγώ δεν. Το αλφύπει στην περιοχούλα και περνάει. Και λέει, θάλασσα θα φύγω. Δηλαδή η θάλασσα βλέπει τα παραφήση που γίνονται εντό εκτό γάμου και φευγεί Ποια είναι αυτή η θάλασσα που τα βλέπει ο κόσμο. Για ποτέ έχει άποψη η θάλασσα και γιατί τώρα αφού πάντα αυτά. Ε, πάντα είχε παραφύσει, Πάντα δεν είχε. Α, ναι, από την Πάντα Ελλάδα, σωστό. Νο, πάντα είχε. Και και και είχαμε τόσου όμω τότε, δεν είχαμε τόσε θάλασσα. Και αν είχαμε Κι θάλασσα. Αν είχαμε θάλασσε. Τέτοιε ωραίε θάλασσε. Θυμάμαι τέτοιε <laughs> δεν βγαίνουν <laughs> σήμερα. <laughs> Όχι. Κυριολεκτικά δεν βγαίνουν. Τέτοιε θάλασσε, τέτοια τραγούδια και τέτοιε ηλεκτρικέ συσκευέ δεν βγαίνουν σήμερα. Γιατί γι' αυτό το λέμε συνήθω. Οι παλιέ κουζίνε κρατούσαν Κρατούσαν, ναι, πλέοντα. Δυο καφέδε κάνει ή χαλάσει κατευθείαν. Τα σερβις, τα τηλεφωνικά κέντρα. Πάρτε εδώ, περιμένετε, πείτε τι έχει χαλάσει. Yeah. πιο κουμπί. Τι πείτε τι έχει χαλάσει. Μια, Δεν ώρα. Μια, Μια, ώρα. Να Μια ώρα να Μια ώρα να μαντέψει τη λέξη που τα ακούει η λέξη. είναι της Κοσμοτέ που σου λέει εσύ να περιγράψει τι θέλεις Ναι. Δηλαδή, Έχει πάθει κάτι η σύνδεση και τα λοιπά Το ίντερνετ και σου λέει: Πείτε μου τι θέλετε. Τι να πω, τι θέλω. Έκθεση, θα γράψω. Καταρχάς είναι ναι. πολύ ευρία. Βάλε, αυτό. βάλε. Ναι. Μπορώ να πω πολλά τι τι να πω, θέλει και να καταλάβει το μηχάνημα. Τι θέλω σε σχέση με το τηλέφωνο ή τι θέλω από τη ζωή μου, για να ζητώ. Δεν θα έπαιρνε τον κόσμο αν ήθελε κάτι. Γιατί, κάτι δεν έχω, μοναξιά. <laughs> ναι, <ωραία. laughs> Μπορεί να έπαιρνα. Και σου ζητάει να περιέχει τα νεύρα σου με τη βλάβη και να πρέπει να σκεφτεί και σωστά ελληνικά για να καταλάβει το μηχάνημα τώρα τι ακριβώ έχει. Και λέει, ε, να ξέρετε, δεν θα λέτε εκπρόσωπο. Όχι, λέει... λέτε καντήλια. Αν λέτε καντήλια, του σκόρουνε. Όχι, εγώ έχω πει διάφορα. Είχα και το ράδιο ανοιχτό μια μέρα μου λέει: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Πού να καταλάβει τι εννοώ. <laughs> αφού τι σκεφτόμουν, άκουλες? οδηγούσα ταυτόχρονα. Όχι, μα άκουγε χαρούλι. Όχι. μέσα άκουγε μελωδία και δεν ξέρω, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Κι εγώ δεν θα καταλάβαινα. Γιατί ο χαρούλι είναι κατανόητο. Εντάξει, έχει δύσκολο νόημα. Να γυρίσουμε λίγο στο μόρφου. Γιατί έκανε και μια άλλη αποκάλυψη. Έχει πάει η Βόρεια Ελλάδα, ποτέ έχει πάει... Έχω πάει, δεν έχω πάει. Τι είμαι. Έχει οδηγήσει ποτέ στην Εγνατία οδό. Ακουλέ. Έχει πάει μιγάκια στην Εγνατία. Έχει πάει μιγάκια. Ωραία. Η αναμέτρηση καλού-κακού θα διαδραματιστεί στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τι γραφέ, Νομίζω mm -hmm. έχει σχέση με το. σύγκρουση καλού και κακού. Κακού, σωστά. Ε, ε, Έχει σχέση με την Εγνατία οδών. που προφητεύουν πολύ ότι θα είναι η οδός των στρατευμάτων mm -hmm. που θα πάνε προς την πόλη όταν γίνει μεγάλη σύγκρουση εκεί των εθνών με τους Ρώσους. Έτσι κάθεται τώρα ας πούμε. Ίσως αυτό Αλλά τα ξέρουν αυτά τώρα ότι να κάθεται ο Μόσχου να επαναλαμβάνει αυτά, τα ξέρουμε. Ε, άλλο το, να, το, να το ξέρουμε και άλλο να επαναλαμβάνετε από κάποιον ο οποίος ε, θα μας δώσει τους πόντους ναι, και χρειάζομαστε. Θα... Αυτά θα γίνουν, εγώ τα πιστεύω. Λέω ο... και όταν μου λένε μερικοί τώρα, μα πότε θα έρθεις στην Ελλάδα. Του λέω όταν θα πάμε για την πόλη. Mm -hmm. Κλεισε η εισιτήρια. Μίσω <Μισό> λεπτάκι. <χει> και αυτός ο δημοσιογράφος, <χει> ότι θα άστο δημοσιογράφος. λίγο τρόλο Κάνει δημοσιογράφος. Κάνει και μια νεά στο Τα ψαρεύει και ο δημοσιογράφος. <χει> <χει> ότι θα μπλεκε η Εγνατία οδό <χει> <χει> με το μάχη καλού και κακού στον κόσμο Όλα μπορεί να τα σκεφτεί κανεί. Αν δεν είχαμε κάνει την τι θα γινόταν. Δεν θα πηγαίναμε στην πόλη να πατήσει, το του κακού. Γι αυτό έγινε θα πούνε. Γιάννη, δεν Με το ε, λέγονταν, αυτό που πήγαινε από εθνική καβάλα και. <laughs> Θες να την πόλη και είσαι πίσω από την Δαλίκα. Δεν έχω χειρότερο. Αφού είπαμε ρε, παιδιά, Σαββατοκύριακο <laughs> δεν Όχι, τώρα κινούμαστε. Και Γιατί τα αποδέσμευσε τα διαδημοτικά ah. για να πάρουμε την πόλη. Όχι, δεν Νταλή δεν ήταν. Ναι, ναι, Μα <χει> τώρα <χει> έχει Λορίδα να περάσεις να πας στην πόλη. Γιατί είναι διπλής Και δεν έχει πολλά διόδια η Ιγνατία. Μήπω αυτό... Βάζω. Τώρα όλο. δεν έχει. Πώς θα πάρουμε την πόλη. Ναι, πώ θα πάρουμε <χει> την πόλη. Με άλλο. Σαν θέση. θα πάρουμε την πόλη, λοιπόν, με άλογα. Λέει το τραγούδι εδώ το, για το άλογο. Και το άλογο θα φτιάξουμε υπηκό. Ο στρατηγό Φλόρο έχει σκοπό <laughs> σύμφωνα λέει με το βήμα το δότη, το το βήμα: Ότι θα φτιάξουμε υπηκό. Ο ελληνικός στρατό θα αποκτήσει και υπηκό. Έτσι Τε, θα πάμε είδανε. στην πόλη. Α, ο ελληνικό στρατό, όχι αστυνομία. Όχι, Όχι Ο, ο, ο έπρεπε να το κάνει. Τι είναι αυτά τώρα. Καλά, μπορεί να βγάλει κανένα άλογο έξω. Συγγνώμη, θεωρεί ότι είναι καλή η εμπειρία τη παρέλαση που μπροστά από κάθε πίσιμο χέζουν τα άλογα να κάνουν υπηκό. Μάλλον του άρεσε. Και επειδή δεν είχαμε κάτι σχετικό Βάλαμε εδώ ένα τραγούδι που είναι αλογομούρικο Α. Είναι μια γυναίκα Κάτσε να ακούσουμε λίγο Είναι ωραία Είναι εδώ ένα τραγούδι που. Μια, μια γυναίκα μιλάει για ένα άλογο υποδρόμου. Γκάνια! <laughs> Αλλά είναι, επειδή είναι τη δεκαετία του 60 ήταν πολύ προχώ. Σήμερα τα λογό μου τρέχει, πάμε να το δούμε. Είναι... Γιατί τη δεκαετία του 60 δεν είχαμε υπόδρομο. Ναι, οι γυναίκε να πηγαίνουν στον υπόδρομο ήταν προχώ, σου λέω. Και να Α, το βγάλει και τραγούδι. Σωστό, να σωστό. απευθυνθεί, να έχει μαζική απεύθυνση. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που έγραφε ο βηματοδότη, οι μαυροσκούβιδε θα είναι αναβάτε των αλόγων. Ναι. Όπω και στρατιωτική των ανταθρακισμένων. Έτσι λέει. Ανταθρακισμένα άλογα. Όχι. Ή θα οδηγάς άρμα μάχη ή άλογο. Ένα από τα δύο. Ό, θα πα εσύ να Ότι, ό,τι, αφού έτυχε, Για την πατρίδα. Θα πα να παρουσιαστείς και θα σου τύχει να πάρει ένα άλογο. Και θα ανέβει το άλογο και θα πηγαίνει. Και άμα του ήρθε το άλογο εκείνη την ώρα όρεξη. Να το κάνουμε με τον μπροστάλογο. Μπορεί να του τύχει το άρμα μπροστά Καβάλα και στην πόλη. Αυτό ακριβώ, για να έρθει ο μόρφο στην Ελλάδα Ναι, ναι, ναι. Και θα αυτό που μας πήγανε μα Ναι, αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτή τη θετική εικόνα. Πολύ πάνε στο μαγαζίνο. Εδώ τέλειωσε η εκπομπή τη Πέμπτη. Αυτό Δεν Έχουμε και